<χει> <Σ' αρέσει. χει> Πρώτη ανάμεση Κάθισε ανάλαφρα σε κίτρινο περιβάλλον που διαμόρφωναν τα μαξιλάρια Μια εξυπηρέτηση η οποία σε δεύτερο βαθμό κινείται σε μια άρρωστη μορφή ανάμεσα σε καλώδια και οθόνο σε ATM είχε παρουσιάσει το θετικό εκπροημίου πρόσωπό της Η κοπέλα ως υποκείμον άπλωσε τις σωστές ποιότητε στις ανάλογες ποσότητες τους αναλώνοντας ένα ακόμη δεκάλεπτο από την 8η ή 10η όρτη primitive παράστασή της.